Μα αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία. Δεν συμβιβαστήκαμε. Δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κρυθεί από, ακόμα από την ιστορία. Α μην κάνουμε τέτοιου ιστορικού παραλίε. Δεν θέλω να πω ότι εμεί είμαστε σήμερα που κατοχή δεν είμαστε. Πλατί <ΣΠΣ> Καλησπέρα σε όλε τι πλατείε όλη τη Ελλάδα όλη τη Ευρώπη όλου του κόσμου. <ΣΠΣ> Αγωνιστικού χαιρετισμού σε όλα τα κέντρα νομία. <ΣΠΣ> όλε τι καταλήψει σε κάθε στήρια αντίσταση. Καθυστερήσαμε 45 λεπτά να πούμε Γιατί είμαστε λίγο καθυστερημένοι Η σημερινή εκπομπή στο δεύτερο μέρος της είναι αφιερωμένος στη Μεγάλη Συναυλία στην ΕΡΤ. Η συναυλία η οποία οργανώθηκε κυριολεκτικά μέσα σε ένα 24ωρο. Και ο κόσμος τη στήριξε. Πολλές χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκαν στην ΕΡΤ για να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων. Πολλές χιλιάδες κόσμου στάθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων της ΕΡΤ σε μια συναυλία που διοργανώθηκε μέσα σε ένα 24ωρο. Ο τύπος έσπεψε να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων. Το πλατείο Radio και εκπομπή PAX γερμανικά πήρε δηλώσεις από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εκεί για να στηρίξουν την προσπάθεια των εργαζομένων. Από κουλευτές, συνδικαλιστές, ανθρώπους β γ Εντάξει ρε Γιάννη, εντάξει, το σ' την Ελλάδα ήταν σχήμα λόγου, σίγουρα δεν μου η Ελλάδα. Και πριν έρθω εδώ πέρα για την εκπομπή, έβλεπα την ομιλία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, του κύριου Τσίπρα, στη ΔΕΔ. Μητροπαθής ομιλία και υποτονική. Αφού είπε κάποια πράγματα τα οποία ήταν Όπως ότι όσοι απολυθούν πρέπει να επαναπροσληφθούν Ή όπως ότι το μνημόνιο θα φύγει μαζί με το Σαμαρά Προχώρησε επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά Αυτό το οποίο λέμε στην εισαγωγή τη Ότι η Ελλάδα δεν είναι υποκατοχή Ότι η Ελλάδα δεν έχει χούντα Ότι η Ελλάδα έχει δημοκρατία Αυτό είπε ο κύριο Τσίπρας στη ΔΕΘ και ότι η κυβέρνηση είναι δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Αυτό είπε ο κύριο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Φυσικά κανείς δεν περίμενε από τον κύριο Τσίπρα να γυρίσει και να πει ας πούμε ότι τα τάνξ κατεβαίνουν επί της πατησίων και μπαίνουμε στο πολυτεχνείο. Προφανώς όχι. Κανεί δεν περίμενε να ακούσει από τον κύριο Τσίπρα να πει ότι η Γκεστάπου με στολέ προχωράει στου δρόμους τη Αθήνα. Προφανώ όχι. Προφανώ όχι. Δεν μπορεί όμω να βγάζει ανακοινώσει μέχρι πριν μια εβδομάδα ότι η Ελλάδα είναι απικία χρέου. Που είναι αλήθεια και είναι ο πιο δόκιμο όρο. Η Ελλάδα είναι απικία χρέου. Και ξαφνικά να λε ότι δεν είμαστε υποκατοχή, ότι έχουμε δημοκρατία. Μα όταν είσαι απικία χρέου δεν είσαι αποκατοχή. Γίνεται να είσαι απικοί αχρέους και να έχεις δημοκρατία... Όπω είπαμε, δεν περιμέναμε ο κύριο Τσίπρας να βλέπει κεσταπίτε στου δρόμου Αθήνα. Ούτε περιμέναμε και ο κύριο να πει ότι ο Σαμαρά με χιτλερικό ή παπαδοπουλέικο μουστάκι βγάζει διαγγέλματα ότι η χώρα είναι σε κρίση και θα κατέβουν τα τάγκ. Προφανώ οι δρόμοι τη Αθήνα δεν έχουν τάγκ. Προφανώ δεν έχουν κεσταπίτε. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η Αθήνα δεν είναι υποκατοχή. Ο ίδιο χρησιμοποίησε την έννοια περί χρέου. Πώς γίνεται να είσαι απικοί χρέου και να έχει τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Κάτι δεν πάει καλά. Τελικά αποφασίστηκε κύριε Τσίπρα αχρέω ή μια δημοκρατική χώρα με μια δημοκρατική χώρα με δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν συνάδουν μπορεί να χρησιμοποιήσει λέξεις όπως κοινοβουλευτική χούντα προφανώς δεν είναι στρατιωτική η χούντα ή η οικονομική κατοχή προφανώς δεν είναι στρατιωτική η κατοχή δεν πιστεύω κανένας από εμάς να βλέπουν και σταπίτες ή τάγκς στους δρόμους η κατοχή δεν είναι η κατοχη δεν πιστευω κανενα απο εμας να βλεπουν και είναι οικονομικη όταν μιλάς για απικοί αχρέους, δεν μπορείς μετά να βγαίνεις στη ΔΕΦ και να λες ότι έχεις δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, ότι δεν έχουμε χούντα, ότι δεν έχουμε κατοχή, αναιρείς αυτά που έλεγες. Ο κύριος Τσίπρας μου θυμίζει τον κύριο Σαμαρά, λίγο πριν γίνει η Πρωθυπουργός της χώρας όταν οι αντιμνημονιακές του θέσεις σιγά σιγά αμβλήνονταν και γινόταν διαχειρίσιμες για αυτούς που έπρεπε να εξυπηρετήσει δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να εφαρμόσει στην Ελλάδα ένα πιο κοινωνικό μνημόνιο κοινωνικό μνημόνιο δεν γίνεται Μνημόνιο και Δημοκρατία δεν γίνεται. Μνημόνιο και Εθνική Ανεξαρτησία δεν γίνεται. Μνημόνιο και Ναϊκή Κυριαρχία δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κοινωνικό μνημόνιο. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας θέλει ένα πιο κοινωνικό μνημόνιο. Δεν ξέρω αν θέλει να αντικαταστήσει το Γερμανικό μνημόνιο με ένα Αμερικάνικο σχέδιο Μάρσαλ. Πάντω, το γεγονό είναι ότι πριν μια εβδομάδα η Ελλάδα για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν απικία χρέου. Σήμερα ξανά είναι μια χώρα που έχει δημοκρατικό πολίτευμα, το οποίο απλά έχει πάθει μια εκτροπή. Δηλαδή, δεν έχει καταληθεί το δημοκρατικό πολίτευμα, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, οι νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες περνάνε στο κοινοβούλιο, δεν καταργήσαν το κοινοβούλιο. Δεν είπε κανεί ότι τα τάγκ μπήκαν με στο κοινοβούλιο. Αλλά όταν το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί και όταν λειτουργεί με έκτακτε πράξει νομοθετικού περιεχομένου όταν οι βουλευτές δεν ψηφίζουν αλλά πρέπει σαν 24ωρο να πού είναι ναι ή όχι στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου το, δημο... το κοινοβούλιο έχει καταργηθεί εκ της πράγμαση. δεν χρειάζεται να μπουν τα tanks Όταν οι υπουργοί αρνούνται να πατήσουν στο κοινοβούλιο για να δεχθούν κοινοβουλευτικό έλεγχο, τότε έχει καταληθεί το κοινοβούλιο. Αρνούνται, δεν πατάνε. Όταν ο ίδιο ο πρωθυπουργό δεν πατάει στο κοινοβούλιο, προτιμά να πατάει στο γερμανικό κοινοβούλιο και όχι στο ελληνικό. Κάτι δεν πάει καλά. Έχει παταχθεί το κοινοβούλιο. Έχει καταληθεί. Δεν χρειάζεται να μπουν τα τάγκ. Μόνο ο κύριο Μόνο ο κύριο ο μη εκλεγμένος κύριο Τουρνάρα, αυτός ο υπαλληλίσκο τη Goldman Sachs, αυτός ο υπαλληλίσκο του τέταρτου Reich, μόνο αυτός μπαίνει με του P και μιλάει πολιτικά μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, για να λάβει ο κύριο Τουρνάρας να παντάει σε όλα. Δηλαδή, ο κύριο Τουρνάρα είναι Σαμαράς στη θέση του Σαμαρά. Μη δημοκρατικά εκλεγμένος υπουργός, άνθρωπος υπαλληλίσκος της Goldman Sachs, είναι ο μόνος υπουργός ο οποίος έχει αναλάβει να απαντάει. Είναι ο μόνος υπουργός ο οποίος με ύφο δικτατορίσκου απαντάει μέσα στο κοινοβουλίο. Όλοι οι άλλοι κρύβονται. Ο αρχηγό τη αντιπολίτευσης, αντιπολίτευση, αυτό που έπρεπε να είναι στο πλευρό του λαού που εξεγείρεται, λέει σήμερα από τη ΔΕΘ ότι η Ελλάδα έχει δημοκρατική κυβέρνηση. Και ότι η Ελλάδα δεν είναι υποκατοχή και ότι η Ελλάδα δεν έχει χούντα. Και επαναλαμβάνω, για να γίνει σαφέ, κανεί μα δεν βλέπει σταπίτες στον δρόμο. Κανεί μα δεν βλέπει τάξη τη Πατησίων να μπαίνουν μέσα στο Πολυτεχνείο. Κανεί μα. Και όταν μιλάμε για χούντα, μιλάμε για οικονομική χούντα, για κοινοβουλευτική χούντα. Όταν μιλάμε για κατοχή, μιλάμε για οικονομική κατοχή. Όταν είσαι απικοί χρέου, όπως ο ίδιος λέει σε ανακοινώσεις σου, αλλά αποφάσισε. Και όλα αυτά τα λέω, και όλο αυτά το σχολιασμό. Όχι επειδή όπως κάποια μεγάλα κανάλια των εργολάβων, των εφοπλιστών, των εθνικών εκδοτών, έχουν αναλάβει εργολαδικά να κάνουν αντιπολίτευση στην αξιωματική αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση όχι για αυτό το λόγο αλλά για να μην την πατήσει πάλι ο ελληνικός λαός από έναν ο ξαφνικά μπορεί να γίνει μνημονιακός γιατί είσαι μνημονιακός ή αντιμνημονιακός κοινωνικό μνημόνιο δεν υπάρχει ή έχει εθνική ανεξαρτησία ή είσαι υποκατοχή, είσαι από εκεί όπως είπες. Στη μέση δεν υπάρχει τίποτα. Και τελικά, ή έχεις δημοκρατία ή δεν έχεις. Τώρα, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα το οποίο έχουμε πάθει μια εκτροπή δεν είναι πολιτικό σχόλιο. Ή έχεις εκτροπή και δεν έχεις δημοκρατία, ούτε καν αστική, ούτε καν κοινοβουλευτική, ούτε καν αυτή την ολιγαρχία που έχει το μανδύα της δημοκρατίας, δεν έχεις τίποτα, έχεις μια κατοχή ή όχι. Δεν υπάρχει κάτι διάμεσο. Λυπάμαι, λυπάμαι γιατί πάντα ελπίζω, ελπίζω ότι θα βρεθεί ένα πολιτικό άντρα από τη στιγμή που δεν, που δεν θα το κάνει ο ελληνικό λαό. Μακάρι ο ελληνικό λαό είναι ταγμένο να του ανατρέψει, αλλά πάντα θα έχω την ελπίδα ότι θα βρεθεί ένα πολιτικό άντρα με αρχίδια να σταθεί απέναντί του. Λυπάμαι γιατί οποιαδήποτε εναλλακτικά αναχώματα σιγά σιγά γίνονται λίγο και πιο φιλικά προ το μνημόνιο. Αν βλύνουν την κριτική τους, αν βλύνουν του γλώσσα, αν την παρουσία τους στα πεζοδρόμια, φορέσαν κουστούμια και αρχίσαν να μιλάνε με άλλου όρους, όχι με τους όρους που μιλάγανε μέχρι πέρσι. Διαβάζουμε στο Bloomberg σε έρευνα την οποία έκανε το προηγούμενο ότι το 54% των αναγνωστών βλέπει γενική χρεοκοπία. Όχι το success story του κυρίου Σαμαρά. Φανούλι πάλι όλεθρος, καταστροφή και χάος, Όλαθρο, καταστροφή και χάο. <Τι> και κατοχή και χούντα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Αν <Τι> <Τι> και υποψιάζομαι ότι το σχόλιο έχει να κάνει με τη μυθοδία, τι έχεις πια με το Βαγγέλη. Το γύρο του κόσμου έχει κάνει το εξώφυλλο τη Süddeutsche Zeitung με τον κύριο Στάιμπρουκ και το κολοδάχτυλό του. Το κολοδάχτυλο του κυρίου Στάιμπρουκ έχει γίνει νούμερο 1 προεκλογικά στη Γερμανία. Του κυρίου Στάιμπρουκ, που όπω όλα δείχνουν, μάλλον έρχεται δεύτερο στι επικείμενε γερμανικέ εκλογέ και μάλλον θα γίνει αυτό το οποίο λέγαμε και στι προηγούμενε εκπομπέ: μια συγκυβέρνηση των αστικών κομμάτων τη Γερμανία. Μια de facto κατάλυση του, του γερμανικού κοινοβουλίου με συνεργασία όλων των κομμάτων. Ο κύριος Στάιμπροκ όσο αφορά το ελληνικό ζήτημα δεν διαφέρει σε τίποτα ρητορικά με την κυρία Μέρκελ. Σε τίποτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά τις γερμανικές εκλογές το τέταρτο Ράιχ το τέταρτο Οικονομικό Ράιχ η νέα Ιερά Συμμαχία θα βγει ενδυναμωμένη και έτοιμη να δεχτεί και άλλο αίμα και άλλες ανθρωποφυσίες στους λαούς του Νότου, οι, οποίες, οι οποίοι πρέπει να θυσιαστούν στο βωμό του Ευρώ. Κατά τα άλλα, ο κύριο Σαμαράς και ο λαγός του, ο Άδωνος Γεωργιάδης, μας διαβεβαιώνουν ότι το μνημόνιο τελείωσε. Το μνημόνιο τελείωσε, με ποια έννοια το εννοούν όμω οι συνεντεύξεις τι οποίες δώσανε. Αφού θα κάνουμε ό,τι μας ζητάνε οι δανειστές μας, οι ντοκογλήφοι, και αφού θα πούμε ναι σε όλα, και αφού θα περάσουμε όλους τους μνημονιακούς νόμους, το μνημόνιο θα έχει τελειώσει, γιατί πια δεν θα έχει ύπαρξη και μετά από αυτό βγαίνουν και λένε το μνημόνιο τελείωσε ότι άμα κάνουμε ό,τι μας λέει το μνημόνιο θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή είναι η πολιτική του Τέταρτου Ράιχ και τον Κάου Λάιτερ που εδώ παρά <Συσχελίδη> Το success story του κύριου Σαμαρά έτσι λέει το μνημόνιο τελειώνει και ας ο ξένος τύπος λέει άλλα πράγματα, δεν πάει ο ξένος να μιλά για μνημόνιο μέχρι το 22 τουλάχιστον, δεν έχει καμία σημασία για τον κύριο Σαμαράτος, αξές τώρα και η προεκλογική περίοδος της κυρίας Μέρκελ επιτάσουνε ο ελληνικός λαός και όλος ο κόσμος να πιστεί ότι το μνημόνιο τελειώνει. Υπάρχεται μετά το τέλος του μνημονίου η πολυπόθητη ανάπτυξη του κυρίου Σαμαρά η οποία θα είναι ανάπτυξη μόνο και μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο του Τέταρτου Οικονομικού Ράιχ. Την επιστολή του Αρουραίο, η οποία έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, την επιστολή ενό 15χρονου που δημοσίευσε το Αρουραίο, ο 15χρονο αυτό λέει για ποια ανάπτυξη και ποιο success μα μιλάτε κύριε Σαμαρά. Ο πατέρα μου αυτοκτόνησε. Ο πατέρα μου αυτοκτόνησε. Για ποια ανάπτυξη, για ποιο success για ποιο πλεώνασμα μιλάτε. Αυτό λέει η επιστολή ενό 15χρονου που στέλνει στο Αρουραίο και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Καψυλά πάρα η δήλωση του κύριου Νίμιτς, Η δήλωση του κύριου Νίμητ, η οποία λέει ότι και τα δύο μέρη και η Ελλάδα και τα Σκόπτα συμφωνούν σε μια σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Ο κύριο Νίμιτς λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση συμφωνεί σε σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση δίνει, δίνει το όνομα Μακεδονία για το οποίο κάποτε υποτίθεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ανατρέψει μια κυβέρνηση αλλά όπως μου είπε δημοσιογράφος και φίλος του Πρωθυπουργού για ποιο όνομα Μακεδονία για τα μάτια του κόκαλη είχε ρίξει εκείνη την κυβέρνηση και τους φίλους και τους εχθρούς αλλά το μνημόνιο διαστρεβλώνει τελικώς την κρίση αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται η πολιτική διότι πρέπει να τοποθετηθούν απέντι στις πραγματικές τους ευθύνε και όχι να πλέκουν είτε έναν μύθο για το τι θα συμβεί στο μέλλον και σε τελευταία ανάλυση θα σας πω κάτι κύριε Μιλιέ, θέλετε το κουκουέ, μάλιστα ωραία, πάρτε το αλλά γιατί μετά Βεβαίει, το το <laughs> στιγμή... γιατί όχι μετά όμως μια σοβαρότερη αυγή να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως συνέβη φταίς στην Ορβηγία, να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Άρα έχουμε μπροστά να ξάσουμε πολύ μαλλί Δεν το, κατάλαβα, το Καταλάβατε δηλαδή μια σοβαρότερη χρυσή αυγή θα μπορούσε να στηρίξει το μνημόνιο, μια σοβαρότερη χρυσή αυγή θα μπορούσε να κρατήσει την έτσι κι αλλιώς ακροδεξιά κυβέρνηση Σαμαρά στην εξουσία. Ο κύριος Μπάπης Παπαδημητρίου, πρώτα απ' όλα, ακολουθώντα πιστά τη θεωρία των δύο άκρων της κυβέρνηση Σαμαρά, τη θεωρία η οποία θα εξισώσει τη φασιστική βία της Χρύσης αυγή με οποιαδήποτε λαϊκή αντίδραση, λέει ότι όπως το ΚΚΕ θα μπορούσε να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θα μπορούσε να συνεργαστεί με το ΚΚΕ, έτσι η νέα δημοκρατία θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Χρυσή αυγή. Εξίσωση λοιπόν του φασισμού με τη λαϊκή αντίδραση, όχι μόνο με τον κομμουνισμό. Δεν έχει άδικο το ΚΚΕ όταν λέει ότι είναι οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση η εξίσωση των κομμουνιστικών κομμάτων με τα φασιστικά κόμματα. Αυτό είναι όντω γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στον αντίθετο αντιρατσιστικό νόμο που μα φέραν να ψηφίσουμε, το κείμενο του αντιρατσιστικού νόμου, το οποίο ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλούσε όντω για εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό. Μετά με ταυτόχρονη εξίσωση που επιχειρούν τα μέσα μαζικής ενημέρωση και κυβέρνηση της λαϊκής αντίδρασης με τον κομμουνισμό άρα ταύτιση του φασισμού με τη λαϊκή αντίδραση. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα σας πούνε ότι είναι ακριβώ το ίδιο αυτός που μαχερώνει ας πούμε μετανάστες ή αντιφρονούνται στον δρόμο ότι είναι ακριβώ το ίδιο με έναν φοιτητή ο οποίος μπορεί σε μια εξέγερση να προβεί σε μια ακρότητα πάνε να πούνε ότι η φασιστική βία είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τη λαϊκή αντίδραση Της κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία η οποία μετατρέπεται σε ένα καθαρά ακροδεξιό κόμμα στα πλαίσια των δίθεν χρήσιανων κομμάτων της Βόρειας Ευρώπης όπως ακριβώς είναι το κόμμα της κυρίας Μέρκελ θα μπορούσε πολύ εύκολα να συμμαχήσει με την ακροδεξιά όπως το έχει κάνει η κυρία Μέρκελ και όπως είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου το έχουν, και άλλοι, το έχουν κάνει κι άλλε κυβερνήσει στην Ευρώπη Κατά τα άλλα η ακροδεξιά η κυβέρνηση Σαμαρά συμφώνησε να δώσει την ονομασία Μακεδονία στο κρατήδιο των Σκοπίων. Κανονικά η κάθε ελληνική κυβέρνηση δεν έπρεπε να μπει ποτέ σε διαπραγμάτευση για το όνομα των Σκοπίων. Έπρεπε να αποκηρύξει την ύπαρξή του και μόνος κράτος για την αποτέλεσμα υπερελιστικών πολέμων του ΝΑΤΟ και της Δύσης. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, πριν περάσω στο κατάρθρο σχολιασμό, θα πω δύο λόγια που είναι στο θέμα μας... και απασχόλησαν τη χθεσινή μα συζήτηση. Καταρχήν, για την αναφορά μου στα αρχαία ελληνικά, που χαίρομαι που έδωσε τροφή για διάλογο. Δεν αναφέρθηκα σε κατάργηση. Τα αρχαία χρειάζεται να είναι υποχρεωτικά, κατά τη γνώμη μου, μόνο για τα παιδιά που θα ακολουθήσουν κλασικέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο. Για όλα τα υπόλοιπα παιδιά θα έπρεπε να είναι προαιρετικά. Στο σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα, θα φέρω ένα παράδειγμα, διδάσκονται υποχρεωτικά τα αρχαία ελληνικά στην τρίτη Λυκείου, 11 ώρες στις 34 ώρες, 11 ώρες στις 34, σε όλη την ομάδα προσανατολισμού για τις ανθρωπιστικές σπουδές, που δεν περιλαμβάνει φυσικά μόνο τις κλασικές σπουδές. Για να σας δώσω ένα μέτρο... Η φυσική, για παράδειγμα, διδάσκεται έξι ώρες στην ομάδα προσανατολισμού που αφορά στις φυσικές επιστήμες. Αυτή, κατά την άποψή μου, είναι μία ακραία συντηρητική αντίληψη για τη σημασία που αποδίδει ένα εκπαιδευτικό σύστημα στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Θα γνωρίζετε ενδεχομένως ότι την ελληνική διανόηση, αλλά και την πολιτεία, απασχόλησε για πολλά χρόνια το δίλημα... Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από το πρωτότυπο ή από μετάφραση στη γλώσσα που μιλάμε σήμερα. Υποτίσετε ότι το δίλημα αυτό λύθηκε. Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία να διδάσκεται στη γλωσσα που μιλαμε σημερα υποτιθεται οτι το διλημα αυτο λυθηκε η αρχαια ελληνικη γραμματεια να διδασκεται στη γλωσσα μας που καταλαβαίνουμε και μιλάμε όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Όλες οι προοδευτικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσει άλλαζαν την ισορροπία αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας υπέρ της τελευταίας. Ακούγοντας μερικές από τις παρεμβάσεις χθε. Αναρωτήθηκα μήπω θέλουμε να γυρίσουμε στην εποχή που τα παιδιά μισούσαν του αρχαίου Έλληνε συγγραφεί γιατί του υποχρέωναν να του διαβάζουν στο πρωτότυπο. Αναρωτήθηκα επίση πού είναι το ΠΑΣΟΚ. Υποτίθεται ότι είναι η συνέχεια μια εξυγχρονιστική λογική στην εκπαίδευση, ότι συγκινείται με την κληρονομιά του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και τη προδευτικής εκπαίδευση. 11 ώρε αρχαία ελληνικά στι 34, αγαπητέ συνάδελφοι. Δεν άκουσα κάτι να λέτε. Γι' αυτό, υποχρεωτικά στην Τρίτη Λυκείου, για όλε τι ανθρωπιστικέ σπουδέ, και μια αναφορά για τι νεκρές γλώσσε. Με τον όρο αυτό, αναφέρονται οι γλώσσε που δεν διδάσκονται ως ομιλούμενες γλώσσε σε κάποια γλωσσική κοινότητα. Με άλλα λόγια, νεκρές γλώσσε αποκαλούνται οι γλώσσε που δεν μιλούνται σήμερα στην καθημερινή επικοινωνία των ανθρώπων. Στι γλώσσε αυτέ συγκαταλέγονται και τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμά κανείς τον πλούτο του και τη σημασία τους. Τα αρχαία ελληνικά είναι η γλώσσα μέσα στην οποία γεννήθηκαν και επικοινωνήθηκαν πολύ ψηλά νοήματα και έννοιες για την ανθρωπότητα όλη την περίοδο της αρχαιότητας, αντίστοιχα τα λατινικά την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας. Τι θέλει τώρα η ελληνική βουλή, να εξαιρέσει τα αρχαία ελληνικά από τις μη ομιλούμενες γλώσσες επικαλούμενη τη θεωρία της συνέχειας, Φυσικά και υπάρχει συνέχεια, αλλά η συνέχεια δεν αναβιώνει την αρχαία γλώσσα. Αν θέλουμε να την τιμήσουμε, να αναδείξουμε τον πολιτισμό που τη γέννησε και την έκανε να είναι η γλώσσα πολλών μορφωμένων ανθρώπων της εποχής της, να φροντίσουμε τα μουσεία μας, να αναδείξουμε τα νοήματα της γλώσσας αυτής, τον ορθό λόγο, την επένδυση στις τέχνες, στις δημοκρατικές αξίες, να μιμηθούμε αν γίνεται την τόλμη του πολιτισμού αυτού. Θα φέρω ένα παράδειγμα, το παράδειγμα του αριστεργήματος του Ευρυπίδη της Τροάδε. Να θυμίσω ότι γράφεται το 415 π.Χ. στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου και αφηγείται εν μέσω πολέμου τα δεινά του ιτημένου από τους νικητές, τα δεινά των γυναικών της τρίας αφού η πόλη τους είχε λαιλατηθεί, οι άντρε τους είχαν σκοτωθεί και οι σε επρόκειτον να παρθούν ως κλάδες από τους Έλληνες». Φανταστείτε αν στην Ελλάδα του 21ου αιώνα θα ήταν δυνατό κάτι ανάλογο Εδώ όποιος τολμά να πάει κόντρα στο ρεύμα για να υπερασπιστεί τα αυτονόητα Στοχοποιείται ως εθνομηδενιστής Προτείνω λοιπόν να τιμήσουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό Αναλεγγιζόμενοι τα δικά μας καμώματα Και να αφήσουμε τα αρχαία για τους κλασικούς φιλολόγους Μίλησε ο Υπουργό Παιδείας για τις νοοτροπίες Συμφωνώ μαζί του οι νόμοι δεν αρκούν αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία. Να αλλάξουμε όμως όλοι νοοτροπίε, κύριε Υπουργέ, και το πολιτικό προσωπικό και οι Υπουργοί. Να μην επενδύουμε στον εθνοκολαϊκισμό, να μην προσαρμοζόμαστε στα εθνοβοβικά αισθήματα που αναμφίβολα υπάρχουν. να ακούω την κυρία Ρεπούση να λέει αυτά που λέει αναλογίζομαι και σκέφτομαι πόσο καλή δουλειά έχει κάνει στη χώρα μας η Αμερικάνικη Πρεσβεία όταν ακούω την κυρία Ρεπούση να λέει πως πρέπει να καταργηθεί η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών στα σχολεία συνειδητοποιώ για μια φορά ακόμα Πόσο καλή δουλειά έχει κάνει η Αμερικανική πρεσβεία στη χώρα μας για να τη διαβρώσει; Αυτή η τόσο φιλελληνική φιλελληνική, πολύ φιλελληνική πρεσβεία αυτού τόσο φιλελληνικού κράτους, το οποίο δεν θέλει, δεν θέλει να μιλιέται η ελληνική γλώσσα σε αυτό το έδαφος, θέλει να μιλιον, να γράφονται γρίκλις και να μιλιώνται γρίκλις σε αυτό το έδαφος, όπως λένε σήμερα κάτι κάθε του κόλου. Αλλά ποιο, ποιοι θα αντισταθούνε, ποιος λαός θα αντισταθεί σ' αυτό που έρχεται, ποιος θα αντισταθεί σ' αυτό που έρχεται, η γενιά των Γκρίκλεις. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής νεολαίας πιστεύω συμφωνεί με αυτά που λέει η κυρία Ρεπώση". Και αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό που δεικνύει πόσο καλή δουλειά έχει κάνει η Αμερικάνική Πρεσβεία μέσα από καθηγητές δικού της, κατά φωνή, καθηγητές δικούς της, μέσα από την αποψήλωση των εθνικών χαρακτηριστικών. Ένας λαός για να κατακτηθεί, ένας λαός για να τον υποτάξεις, πρέπει να το αφαίρνουμε. όσο αυτός τον οποίο πείσανε να είναι μια μάζα μια μάζα χωρίς εθνικά χαρακτηριστικά πως θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτά τα οποία έρχονται και έχουν έρθει ήδη στη χώρα μας Δεν πρέπει να μιλάτε ελληνικά. Δεν πρέπει να μιλάτε ούτε τα νέα ελληνικά. Πρέπει να μιλάτε για να γράφετε μόνο γκρίκλεις. Είναι το δόγμα της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα, το οποίο το υπορετούν πολύ καλά καθηγητές, σαν την κυρία Ρεπούση. Παναρωτιέμαι ακούγοντάς την, την κυρία Ρεπούση Υπάρχει τελικά μεγαλύτερος αβανταδόρος της ακροδεξιάς και της χρυσή αυγής από όσα λέει η κυρία Ρεπούση, <Ρεπούση> γιατί όπως είναι λογικό η αντίδραση στη δράση όσον λέει η κυρία Ρεπούση και εφόσον δεν υπάρχει ένα πατριωτικό, ένας γλήσιος πατριωτικός συνασπισμό δυνάμεων θα είναι ακροδεξιά και το ξέρουν, το ξέρουν στις πρεσβείες εδώ πέρα Και για να μην ξεχάσουμε, το Σάββατο, το Σάββατο αυτό που μας πέρασε ήταν η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Της γενοκτονίας που σύμφωνα με την ίδια κυρία δεν έγινε ποτέ. λέγονται τι των Ελλήνων γλώτη χρόνται αν οι θεοί μιλάνε μιλάνε τη γλώσσα των Ελλήνων Κικέρωνας Ρωμαίος Πασών γλωσσών του ελληνικούν υπέρχεται γένος Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης, Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Μου δόθηκε αγαπητοί μου φίλοι να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνο από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων όλα αυτά μια γλώσσα που μιλιέται επί δυόμισι χρόνια χωρίς διακοπή και με διαφορές και το αναφέρω όχι διόλου για, παρεφα... για να περηφανευτώ αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητή όταν χρησιμοποιεί για τα πιο αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μια σαφό ή ένα σπίδαρος. Εάν η ενα πινδαρο αποτελούσε απλώς ένα, μέλε... ένα μέσο επικοινωνίας Πρόβλημα δεν θα υπήρχε Συμβαίνει όμως να αποτελεί και εργαλείο μαγείας Και φορέα ηθικών αξιών Προσκτάται η γλώσσα στο μάκρο των αιώνων Ένα ορισμένο ήθιο Που να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα να τι είναι μεγάλο δάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει Οδυσσέας Ελίτης Τη γλώσσα που μου έδωσαν ελληνική, μονάχη έχνια η γλώσσα μου στι του Ομύρου, ψαλμοδίες γλυκέ με τα πρώτα πρώτα δόξαση. Μονάχη έχνια η γλώσσα μου με τα πρώτα πρώτα δόξαση, με τα πρώτα σμπάρια των Ελλήνων. Αγάπε μυστικέ με τα πρώτα λόγια του ύμνου, μονάχη έχνια η γλώσσα μου με τα, πρώτα, με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Πάλι ελίτης. <Τι> Για παρακάτω. Η ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα. Συχνά διαπιστώνει κανεί ότι μια σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά στη λατινική, στην αγγλική, στη γαλλική ή στη γερμανική. Είναι η τελειότερη γλώσσα επειδή εκφράζει τι σκεψη των τελειότερων ανθρώπων. Μάρεη, καθηγητή τη ελληνική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο τη Για του Έλληνε, η ύψιστη πρίκα του είναι η γλώσσα του, στην οποία η παρουσία, φιλοσοφικό όρο, ω θιάφτη φτάνει στην εκάλυψη και στην κάλυψη. Όποιο δεν μπορεί να δει τη δωρεά ενό τέτοιου δώρου προ τον άνθρωπο και όποιο δεν μπορεί να αντιληφθεί τον προορισμό ενό τέτοιου πεπρωμένου, καθόλου δεν θα αντιληφθεί το λόγο περί του προορισμού του είναι. Όπω ο φυσικό τυφλό δεν μπορεί να αντιληφθεί τι είναι το φω και τι το χρώμα. Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι μια γλώσσα, αλλά η γλώσσα. Μάρτιν Χάιντεγκερ, φιλόσοφος. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είχε ανωτερότητα και εξακολουθεί να έχει απέναντι σε όλες τις νεότερες γλώσσες. Και γιατί όχι απέναντι σε όλες τις λατινικές, γερμανικές ή σλαβικές. Αυτό το εργαλείο είναι το τεριότερο πνευματικό εργαλείο που σφυριλάτησε ποτέ η αυτο το εργαλειο νόηση. Βέντρις, Άγγλος Ventris, αγγλος αρχιτεκτονας και μελετητής των κρασικών γραμμάτων. Είναι στη φύση της ελληνικής γλώσσας να είναι ακριβής, καθαρή και σαφής. Η ασάφεια και η έλλειψη άμεσης ενοράσεως που χαρακτηρίζει μερικές φορές τα αγγλικά, καθώς και τα γερμανικά, είναι εντελώ ξένες στην ελληνική γλώσσα. Μαζί με αυτή τη σαφήνεια και τη δημιουργικότητα και τη σοβαρότητα βρίσκουμε επίσης ευαισθησία και άψογη κομψότητα. Κείτο, Βρετανός Πανεπιστημίου Πρίστολ. Η γλώσσα της ελευθερίας, ο ένδοξος της σταυρό της Ελλάδος, η γλώσσα της Ελλάδος ανήκει σε όλους μας και έχει διαμορφώσει την επιστημονική και λογοτεχνική κληρονομιά του δυτικού κόσμου. Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας αποτελεί την ιστορία της φιλοσοφικής και πολιτιστικής εξέλιξης του ανθρώπου της δύση. Από όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα, η ελληνική γλώσσα είναι το καταπληκτικότερο. Η γνώση τη ελληνική γλώσσα, τη ζωή και των σχέσεων στι οποίε οι Έλληνε εξέφρασαν τη σκέψη του και τα αισθήματά του, είναι ουσιαστικά αντιπροσωπευτικά στοιχεία για έναν υψηλό πολιτισμό. Δεν υπάρχει πιο όμορφη γλώσσα από την ελληνική. Έχει διατηρήσει την ομορφιά τη μέσα στου αιώνε. Όχι μόνο με τη δική τη μορφή και του ήχους τη, αλλά και τι ηθικές αξίε που εκφράζει. Οι Έλληνε μα έδωσαν το χρυσό μέτρο και τη χρυσή του γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα πρέπει να διαιωνιστεί ως πολύτιμο και ωραίο θησαυρό. Πρέπει να ξεκινήσουμε μια νέα σταυροφορία για την υπεράσπιση της ελληνικής γλώσσας και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του παρελθόντος. Η ελληνική γλώσσα είναι ένα γερό κτίσμα όσο και ο Παρθενώνας. Α εργαστούμε όλοι μαζί για να λαμπρίνουμε το θησαυρό της ελληνικής γλώσσας και να τον κάνουμε κτήμα προσιτό σε όλο τον κόσμο. Μάριαν Μακ Η θητεία μου στην ελληνική γλώσσα υπήρξε σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει πληρέστερη αντιστοιχία μεταξύ των λέξεων και του ενηλογικού του περιεχομένου. Βέρνερ Heisenberg, γερμανός φυσικομαθημετικός φιλόσοφος. Η ελληνική γλώσσα προσφερόταν κατά εξαιρετικό τρόπο ως όχημα της επιστημονικής σκέψεως. Είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας του Ευκλίδη, είναι η θαυμαστή ακρίβεια. Η γλώσσα των Ελλήνων είναι επίσης θαυμασίως περιεκτική. Στον Αρχιμίδη, στον Ήρωνα, στον Πτολεμαίο, στον Πάπο θα βρούμε πραγματικά πρότυπα περιεκτικών δηλώσεων. Χέλθ, Βρετανός Μαθηματικός. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία. Δεν συμβιβαστήκαμε. Δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον τη πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο δεν έχει κρυθεί από, ακόμα από την ιστορία. Α μην κάνουμε τέτοιου ιστορικού παραλλήλου. Δεν θέλω να πω ότι εμεί είμαστε σήμερα υποκατοχή. Δεν είμαστε. παραπάνω Έλληνες και ξένους ανθρώπους του πνεύματος αναρωτιέμαι τι δουλειά τι συμφέροντα εξυπηρετεί η κυρία Ρεπούση με αυτά που λέει τον αφιλινισμό της παιδείας την απλοποίηση της σκέψης του Έλληνα δεν μπορώ να καταλάβω επακριβώς τι είναι αυτό το οποίο εξυπηρετεί την κυρία Ρεπούση και την Αμερικανική Αμερικανική πρεσβεία. Χαρά σε Βαγέλιο. χαρά, χαρά, πολύ μεγάλη χαρά για τη Χρυσή Αυγή τα όσα είπε και λέει συνεχώς η κυρία Ρεπούση. Για τη Χρυσή Αυγή που όπως άκουσε τον κύριο Κασιδιάρη να δηλώνει για μια ακόμα φορά ότι είναι κατά της βίας μετά από δολοφονική επίθεση που έγινε αντίον του μελών του ΠΑΜΕ. Είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής και όπως είπαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα παίξει το ρεπορτάζ που έγινε στην ΕΡΤ στη μεγάλη συναυλία, τη μεγαλειώδη συναυλία με πάρα πολύ κόσμο που ήρθε να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ Γεια σου Σπύρο, γεια σου, Θα ακολουθήσουν για το κλείσιμο τη εκπομπή. Πιο σιγά σπίρω, θα έρθω εκεί, ποιο σιγά. Θα ακολουθήσουν οι δηλώσει ανθρώπων στην ΕΡΤ και τραγούδια από του, για να τιμήσουμε του καλλιτέχνε οι οποίοι ήρθαν για να τραγουδήσουν και να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων. Θα ακολουθήσουν τραγούδια των καλλιτεχνών που ήρθαν να στηρίξουν την ΕΡΤ, κάποιων καλλιτεχνών, γιατί 40 καλλιτέχνε ήταν περίπου. Δεν μπορούμε να τους παίξουμε όλους. Κάποια τραγούδια θα παίχθουν μαζί με δηλώσεις από το Ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ. Εργαζόμενοι τη ΕΡΤ τρεις μήνες τώρα παραδίδουν σε όλους μας μαθήματα αγώνα. Στέκονται όρθιοι. Πραγματικά τη στάση τους πρέπει να την ακολουθήσουμε όλοι. Εάν θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλη αυτή τη βία που ασχείται σε βάρος του κόσμου της εργασίας πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι εργαζόμενοι ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να συντονίσουμε τους αγώνες μας να κλιμακώσουμε και να παλέψουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας Δυστυχώς το νούμερο ένα πρόβλημα του κόσμου της εργασίας σήμερα δεν είναι η κυβέρνηση ο σαμαρά, ο Βενιζέλος και η Τρόικα Βεβαίω και αυτοί είναι πρόβλημα το νούμερο ένα πρόβλημά μας είναι η συμβιβασμένη και ανεπαρκής ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος που δυστυχώς δεν στέκεται στο ύψο των ευθυνών και των περιστάσεων. Γι' αυτό τους πρώτους που πρέπει να ανατρέψουμε είναι αυτούς που παριστάνουν τους συνδικαλιστέ, αλλά που στην ουσία λειτουργούν ως δεκανήκη του συστήματος. Εάν φτάσαμε ως εδώ φτάσαμε γιατί δεν είχαμε τη συνδικαλιστική ηγεσία που έπρεπε να έχουμε σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Ωραία, λοιπόν, να του αλλάξουμε. Ακούσαμε τον κύριο Φωτόπουλο τη Γενόπλη. Και ακούμε τώρα το τραγούδι «Χαιρετίσματα» από από Αποκοσταντίνου που ήρθε να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Φαντατικό αυτό που πάντοτε την τρώνε. Έτσι και στο μηδέν. Σαν να γεννάμε διαρκώ. Λοιπόν, στην εξουσία. Εγώ την ουσία και ονειρεύομαι. Παίρνω τη κιτάρα Sa saka pao ma be Σα στέλνω με αγάπη Τα τραγουδάκια μου Και δυο γλυκά φιλιά τα λοιπόν, Στην εξουσία Εγώ κρατάω την ουσία Κι ονειρεύομαι Παίρνω την κιτάρα μου Και τραγουδάω σα αγαπάω mm να παίξω, να αποχαστίζω και κλεισμένον των θυρών. Είμαι από που πάντα μένουν απ' έξω γιατί δεν έχω ούτε γραβάτα ούτε παπιών. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι Παίρνω την κιτάρα μου και τρέμουνάω Σας αγαπάω, μα δεν πατρεύομαι Χαιρετήσματα λοιπόν, στην εξουσία Εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι και γυθάρα ΣΕΡΤ παραμένει ανοιχτό. Οι εργαζόμενοι της ΣΕΡΤ δώσανε ένα στίχημα, βάλανε ένα στίχημα και το κερδίσανε. Κερδίσανε το στίχημα το να έχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Κερδίσανε το στίχημα το να κερδίσουν τη συμπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό νομίζω πως δείχνει και η σημερινή συμμετοχή του κόσμου η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το βασικότερο όμως που μπορούμε να βγάλουμε σαν συμπέρασμα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει συμβιβαστεί με την ιδέα μιας καρικατούρας δημόσιας τηλεόρασης, δεν έχει συμβιβαστεί με αυτή την πραξικοπηματική ενέργεια της κυβέρνησης να θέλει ουσιαστικά να συρρυκνώσει και να αποδηγετήσει την δημόσια τηλεόραση. Αυτό ο αγώνας είναι συνεχής και νομίζω ότι συναντιέται και με τον αγώνα που σήμερα δίνουν οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην τοπική αυτοδίκηση. Νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν πλέον την συνήτηση στο μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ότι και δεν πάει άλλο η κατάσταση, αλλά ότι και ταυτόχρονα έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση. Το Μαύρο Βάζεις το χέρι στο κλούβι, γιατί ο γορίλας είναι εκεί Στα μάτια κοιτάει, σου γελάει, μην το πιστεύεις θα σε φάει <ΣΣΣΣΣΣ> Σου κάνει νόημα να περάσεις, έχει και κρεβάτι να ξαποστάσεις μη δίνεις βάση αλλάξει τάση το παίζει θύμα θα σε βιάσει Ήρθε από χώρα μακρινή, ξέρει και αριθμητική. Φοράει κοντομάκι, έχει και μια μάνικα. Τι άλλο θέλει στη ζωή. Έλα, κορίλα, κοίτα το ματρακί, Κι άσε με το χέρι, πάρε μακαλιά Να δίνω εξήγησης και να τρέχω στο ψυγείατρο για λύσει Να πήγω μες αυτό το κόσμο το λαμμένων Και εσύ να με έχεις παραπέδαμενο <στονίκη> Εδώ που μένεις είναι ζούλα, πολύ χρεισμένη μακακούργα Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ τρέχω στο κλουδί, σ' αυτό το αυγάλτο παιδί Έλα μορυλάκι, <στονίκη> πίδα το μαντράκι, πιάσε <στονίκη> σε το χέρι <στονίκη> Πάρε μαγκαλιά, <στονίκη> <στονίκη> <στονίκη> Πίσω στο ματράκι, σβήσε με τη Πιάσε μα το χέρι, πάρε μακαλιά. Έλα γοριλακί, πήγα το μαντράκι. Σπίσε με τη μάνικα, όλη τη φωτιά. Έλα γοριλακί, πήγα το μαντράκι. Πιάσε μα το χέρι, πάρε μακαλιά. Η σημερινή εκδήλωση δείχνει πως το θέμα της ΕΡΤ παραμένει ανοιχτό. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δώσανε ένα στοίχημα, βάλανε ένα στοίχημα και το κερδίσανε. Κερδίσανε το στοίχημα το να έχουν ένα... Το μαύρο δείχνει βέβαια το ποιον αυτής της, των κυβερνώντων της εξουσίας και μαύρο είναι δείχνει την φασιστική τους νοοτροπία. Το μαύρο είναι φασισμός. Το μαύρο είναι παντού, είναι στην κοινωνία, είναι στην υγεία, είναι στην παιδεία, είναι στη ζωή μας όλοι. Και πρέπει να πετάξουμε αυτό το μαύρο, χρειάζεται αντίσταση, σοβαρή, δυνατή, αντιεξουσιαστική αντίσταση. Και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν Ρέ, μα που διψάμποτίζουν ψήδι. Ματεόδοξοι μασώνι κυβερνάνε ρέμα. Οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μα αγαπάνε θα μα γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μα αφήσουν να ριμάξουμε στα βράχια τελευταία. δημοκρατία και η πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμεί πονάμε αυτόν τον τόπο. Σφίγγουμε εδώ και καινούργια για την Ελλάδα, Ρεγανότο. Νομίζουμε ποτέ δε θα μιλάμε. Όμω τα πρόβατα του λύκου θα του φάνε. Για αυτό τα ρίζο μέσα στη μέρα, δεν θα χέριζω. Ένα τσιχόλο αέρα. Θέλω το μήλο, και αυτό το μέλλον με μόνο Τα και βαθιά σε το χώρο. Κάσο στην άλλη χώρα. Άμα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Θα με έτσι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι, μέσα I'm not faro, I'm I'm Δημιρία σαν να με δολέψουν έτσι πλανιέμε, έτσι ξεχνιέμε, κρυβόμε μέσα μου και κάνω πανικό, έτσι πλανιέμε, έτσι ξεχνιέμε, τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Αμα τα πάρω, τα πάρω πόρα, θα σαντριμάζω τις κοντιές και να τελειώνα. Μαύρο δείχνει βέβαια το των κυβερνώντων της εξουσίας και μαύρο είναι, δείχνει την φασιστική του νοοτροπία. Το μαύρο είναι φασισμός.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 Βρίσκομαι στο χώρο της ΕΡΤ για άλλη μια φορά γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με την αντοχή την επιμονή, το πίσμα, τη μαχητικότητα ενός μεγάλου ποσοστού των εργαζομένων οι οποίοι βιώνουν μαρτυρικές στιγμές στερίστησης στο οικογενειακό τους περιβάλλον από την περικοπή των μισθών και όμως οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν γιατί πιστεύουν ότι μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια που επιχειρούν μπορούν να συμβάλλουν στην ανατροπή αυτού του καθεστώτου του καθεστώτος που έχει βυθίσει τη κοινωνία στην απόγνωση, στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα που έχει καταστρέψει τα όνειρα των νέων ανθρώπων που έχει αναγκάσει τα νέα παιδιά να πάρουν το νοματιό τους και να βρεθούν, να βρεθούν στην ξενιτιά είναι ένα καθεστώς εξάρτησης που πρέπει το συντομότερο δυνατό να ανατραπεί Θέλω λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα με την ευκαιρία που μου δίνετε και να καλέσω όλους τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισες, όλους τους πατριώτες αυτού του τόπου, ανεξαρτήτου πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης, μπροστά σε αυτή τη γενικότερη καταστροφή που αγγίζει όλους μας, να συστρατευτούμε, να συμπλεύσουμε, να, συ, να συνευμοποιήσουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την καταστροφική πορεία τόπου, πρέπει πάση θυσία όλοι μαζί να βγούμε από αυτή την κρίση όρθιοι, χωρίς να αφήσουμε πίσω μας κοινωνικά νεκροταφεία. Είναι ευθύνη του καθένα μας ξεχωριστά και όλων μαζί. Από την ΕΡΤΟ το περασμένο Ιούνιο ξεκίνησε το κλίμα και το κίνημα ανατροπής μία κυβέρνηση που εξαθλιώνει το λαό, τον τρομοκρατεί φορολογικά καταργεί και ακυρώνει πολλά κοινωνικά δικαιώματα χωρίς καμία προοπτική. Αυτό το μεγαλειώδες κινήμα που ξεκίνησε τον Ιούνιο και επαναβεβαιώνεται τώρα σε μεγαλύτερες διαστάσεις πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για να τελειώνει ο λαό οριστικά με ένα απαράδεκτο, σκληρό, καταστροφικό για την Ελλάδα και τον ελληνισμό σύστημα. Τάσανε στο τέλος της εκπομπής Pax Germanica για σήμερα και αυτή την εβδομάδα ακολουθούμε ο Ράθημος, Φάνης μαζί με τον Σπύρο και τη hip-hop εκπομπή τους. Να ευχαριστήσουμε το κύριο Σερίφη, τον κύριο Φωτόπουλο, τους βουλευτές οι οποίοι κάναν δηλώσεις στο Πλατεία Ρέντιο για το θέμα της ΕΡΤΤ. Δυστυχώ αργήσαμε να μπούμε σήμερα για τεχνικούς λόγους οπότε δεν παίξαμε τραγούδια, παραπάνω τραγούδια από τους καλλιτέχνες που θα να στηρίξουν την ΕΡΤ Προλάβαμε να χωρέσουμε μόνο το Βασίλευπο Κωνσταντίνου το Λάκη Παπαδόπουλο, τα Κίτερνα Ποδήλατα Ήταν εκεί πέρα και άλλα συγκροτήματα, ήταν Λοκομόντο Ήταν πλήθος καλλιτεχνικού κόσμου ήρθε να στηρίξει τους εργαζόμενους του ΣΕΡΤ και πλήθος κόσμου γενικά, λαοθάλασσα, πολλής κόσμος ήρθε για να στηρίξει το αυτονόητο της ελεύθερης δημόσιας ραδιοτηλόρασης και τον αγώνα που κάνουν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, που βγάζουν κανονικά πρόγραμμα κόντρα στη φασιστική, στη φασίζουσα νοτροπία της κυβέρνησης, η οποία αποφάσισε με μαύρο, με μαύρο να κλείσει τις ζωές 2.500 ανθρώπων, αλλά και τη φωνή της Ελλάδος ανα τον κόσμο. Την άλλη εβδομάδα πάλι, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή ακολουθούν Εράθιμος και Σπύρος με τη Hip Hop εκπομπή Εμείς το κεφάλι ψηλά, εμείς τη γροφιά υψωμένη και αλληλεγγύη υποστήριξη σε όλα τα κέντρα νομίας σε όλες τις εστίες αντίστασης, σε όλες τις ελεύθερες πλατείες όλης της Ελλάδος, όλης της Ευρώπης, όλου του κόσμου Είμαστε πιο δυνατοί, θα τους ανατρέψουμε Καλή λεφτεριά την άλλη βδομάδα πάλι.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 Μην κάνουμε τέτοιου ιστορικού παραλίε Δεν θέλω να πω ότι εμεί είμαστε σήμερα που Δεν είμαστε.